Να προσέχετε τη μέση σας τώρα που σηκώνετε το γάντι και ειδικά σε τέτοια θέματα πολιτικού χρήματος, διαφθοράς, διαπλοκής, όλα αυτά τα πολύ ωραία θέματα δημοκρατίας γιατί όπως θα έχετε πληροφορηθεί, αυτή η επιτροπή που είχε συσταθεί στη Βουλή για να διερευνήσει τα σκάνδαλα δανισμού των μέσων ενημέρωσης, τις σχέσεις κομμάτων μέσων ενημέρωσης, τραπεζών, Να διερευνήσει δηλαδή πώ είναι τα, το δομικό σύστημα του καπιταλισμού, γιατί αυτό το ρόλο είχε αυτή η επιτροπή. Με πάση περιπτώσει, κατέληξε σε συμπέρασμα ε, ότι δεν υπάρχουν ένοχοι. Τόσο απλά, τόσο ωραία, σύμφωνα με την πρόταση τη πλειοψηφία δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχουν ποινικά υπεύθυνοι για να λογοδοτήσουν για αυτό το κορυφαίο θέμα που έχει απασχολήσει τον ελληνικό πολιτικό βίο 40-45 χρόνια και ήρθανε τούτη για να καθαρίσουν. Και έκαναν όλο αυτό το show με στο καλοκαίρι για να τρέχουν παράλληλα και τα θέματα των αδειών καναλιών. Και βεβαίω δεν υπάρχουν σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια που αυτή η επιτροπή έθεσε, δεν υπάρχουν ένοχοι, γιατί για αυτά τα θέματα ποτέ δεν υπάρχουν ένοχοι. Ενώ υπάρχουν ένοχοι, αλλά όμω ποτέ δεν υπάρχουν ένοχοι. 700 περίπου εκατομμύρια είναι τα ευρώ που έχουν πάρει ω δάνεια ε, μέσα μαζική ενημέρωση συνολικά. Καμιά τετρακοσάρα είναι τα εκατομμύρια που έχουν πάρει τα κόμματα και κυρίω τα μεγαλύτερα που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Και παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν ένοχοι, δεν μπορεί να βρεθεί κάποια σχέση μεταξύ του. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Άλλη μια επιτροπή τη Βουλή με αριστερό πρόσημο, αυτή τη φορά που κατέληξε στο τίποτα. Κρίμα και είχαμε πιστέψει κι εμεί, όπω πάρα πολλοί, ότι οι ταβατζίδε θα τελειώναν σε αυτόν τον τόπο. Και η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται και να δουλεύει για χάρη αυτής της διαπλοκής. Για χάρη της, της ντόπια, αλλά και της ξένης διαπλοκής τώρα. Για χάρη των εγχώριων ταβαντζίδων, για να θυμηθώ μια έκφραση που κάποτε είχε ενοχλήσει πολλούς, αλλά και των διεθνών απεικιοκρατών. Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για χάρη των εγχώριων ταβαντζίδων. Εγώ είμαι ματρόσχηλο. Αράπη, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα. Είναι ο ακουμάτος που είναι μαντρόσκυλο και η Αλίκη που τον φωνάζει αράπη. Δεν του πάει βεβαίω το αράπη, θα βρούμε το αράπη. Θα βρούμε ένα άλλο όνομα να ταιριάζει καλύτερα στο μαντρόσκυλο Γιακουμάτο. Σκύλο που γαβγίζει, μην το φοβάσαι. Τα μουλαχτά Κάτι τσιάουα, κάτι μαρτέζικα που είναι μπουλαχτά και μαλλιαρά, αυτά είναι ήπουλα. Θα τα φοβάσω. Εγώ είμαι μαντρόσκυλο, γαβγίζω αλλά δεν δαγκωνώ. Δεν το Εγώ είμαι Μαντρόσκυλο Νομίζω ότι τελειώνουν τα μνημόνια όπως τα γνωρίζουμε Και αυτή είναι η Τζάκρη Το ένα χτύπημα πάνω απ' άλλο για κουμάτο Μαντρόσκυλο Η Τζάκρη να λέει ότι τελειώνουν τα μνημόνια όπως τα γνωρίζουμε Άρα θα έχουμε νέες γνωριμίες με τα μνημόνια Δεν ξέρω αν θα τελειώσουν έτσι και αλλιώς όπως τα γνωρίζουμε. Αλλά και νέες γνωριμίες σίγουρα θα έχουμε, το λέει η Θεοδόρα Ζάκρη που ενεφανίστη σε τηλεοπτικό πάνελ. Και σε σχέση με το προηγούμενο, προφανώς δεν υπάρχουν αποδείξεις γιατί τι αποδείξεις να υπάρχουν σχετικά με τη διαπλοκή κομμάτων, τραπεζών, καναλιών. Ε, τι, τι να αποδειχθεί, ότι κάποιο από το Μέγαρο Μαξίμου ή από ένα ανώτατο γραφείο σηκώνει το τηλέφωνο Παίρνει μια τράπεζα, λέει, δώσε δάνειο στο τάδε Μέσο Ενημέρωση. Μετά παίρνει το Μέσο Ενημέρωση και λέει, σου εξασφάλισα δάνειο, αλλά θα με στηρίζει. Μερικέ φορέ δεν γίνονται ούτε καν και έτσι, γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν έτσι. Υπάρχει και μια σιωπηρή, ε, ένα σιωπηρό κώδικα επικοινωνία όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτά δεν αποδεικνύονται. Οποιο κάνει επιτροπή για να αποδείξει αυτά είναι καραγκιόζη και παίζει με τον πόνο και με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα δημοκρατία και. Ισότητα, ισονομία, πείτε το όπω θέλετε. Α μείνουμε στη δημοκρατία, γιατί μεγάλε κουβέντε είναι όλα αυτά έτσι και αλλιώ. Αυτά γίνονται, γινόντουσαν πάντα, γίνονται σε όλε τι χώρε. ίσως εδώ τα κάνα λίγο πιο άγαρπα. Αλλά η όποια επιτροπή συσταθεί για να διερευνήσει αυτό το ωραίο τριγωνικό σχήμα, πάντα θα καταλήγει στο μηδέν, γιατί όλα αυτά γίνονται για να μην αποδεικνύονται. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί όλοι αυτοί οι νόμοι προηγούμενη νόμη από τα ίδια σώματα που διερευνούν τα τωρινά σκάνδαλα για να μπορεί κάποιο να ξεφύγει και να μην μπορεί ποτέ να πιαστεί. Α τα αφήσουμε αυτά στην άκρη έτσι και αλλιώ και η Επιτροπή της Βουλής στο μηδέν κατέληξε μετά από τόσο κουρνιαχτό και τόσο σόου και α πάμε στα θετικά της ημέρας όπως το είπαμε και πριν, η Θεοδόρα Τζάκρη μας ανακοίνωσε ότι τελειώνουν τα μνημόνια έτσι όπως θα έχουμε γνώριση. Το κλείσιμο τη αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ένα θετικότατο και θα έχει ένα θετικότατο ισογεσδή για την ελληνική υπόθεση, όπω αντιλαμβάνεστε. Γιατί σημαίνει: Εισαγωγή στο πρόγραμμα τη χώρα του Σαντιάχου. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Ελήξει περίοδου των μνημονίων, <κυκυκυκυκυρ> άρση των περιορισμών το, του κεφαλαίου, όπω αντιλαμβάνεστε. Συγγνώμη, άμα κλείσει αξιολόγηση, αξιολόγηση, τελειώνουν, αξιολόγηση. Τα το μίσο, τελειώνουν τα μνημόνια. Νομίζω μισό τελειώνουν τα μνημόνια, όπω γνωρίζουμε. <Το> Νομίζω ότι τελειώνουν τα μνημόνια όπως τα γνωρίζουμε mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη ότι αν τα πούμε όλα αυτά Όχι μόνο θα σου δώσουν λεφτά Θα σε παρακαλάνε να τα πάρεις Παλιές καλέ εποχές τώρα που κλείνουμε και δύο χρόνια, την άλλη τρίτη, δύο χρόνια, 25 Γενάρη από τότε που να είστε καλά και μπράβο και δέκα συγχαρητήρια στον καθένα, επιλέξατε ως λύση... Για τα θέματα αυτού του τόπου, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμένο και φτιάξαμε αυτή την ωραία κυβέρνηση. Δύο χρόνια κλείνουν λοιπόν. Κάτι τέτοια έλεγε πριν και πήρε, έλεγε τότε και πήρε την ψήφο ότι αν του πούμε όλα αυτά, είχε μια επιχειρηματολογία, εφιέστατη στρατηγική, απεδείχθη άλλωστε. Αν τα πούμε όλα αυτά, θα μα παρακαλάνε να μα δανείσουν κιόλα. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που αυτοί μα παρακαλάνε να μα δανείσουν με όλα αυτά που έχουν συμβεί και στην Ευρώπη, αλλά κυρίω στην Ελλάδα. Να τα αφήσουμε και αυτά στην άκρη. Τα αφήνουμε γενικώ στην άκρη, αλλά τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μα. Γιατί άκρη δεν υπάρχει και άκρη δεν βγάζουμε. Γι' αυτό τον πολύ απλό λόγο. Να τα αφήσουμε λοιπόν στην άκρη που δεν υπάρχει, για να πάμε να μιλήσουμε, να προσεγγίσουμε φιλοσοφικά θέματα όπω είναι τα νιάτα, η ζωή, ο δυναμισμό, πώ αισθάνεται κάποιο μέσα του, πώ φαίνεται έξω του. Και έχουμε τον κατεξοχήν υπεύθυνο, το γεράσιμο για κουμάτο. Α προθέσουμε ότι ο λαό κάνει λάθο με ψηφίζει. Εγώ όμω. Συνεχίζω να πιστεύω σε αυτό το λαό, συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου και θα την δίνω συνέχεια μέχρι τέρμα. Πολύ μπορεί να το λένε για την ηλικία σου κιόλα. Ναι, ναι, ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι 66. Θα σου πω όμω κάτι. Ο Κωνσταντίνος Μιτσοτάξη, ο μεγάλο πολιτικό αυτό, σε ηλικία 72 ετών έγινε πρωθυπουργό και σάρωσε τα πάντα. Ο Τράπ, σε ηλικία 70 ετών, έγινε της τη Αμερική. 70 ετών. Δεν θα σου πάω για τον Τζόρτσι, ο οποίο έχασε στα 66 του πρωθυπουργέ στην Αγγλία και στα 76. Kυρίω w świecie szczukołowym, politycznym. A λοιπόν, A είμαι ακόμα a w rączkę nie tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι ακόμα a w rączkę nie best friend, I'm the one you must rely. Που έβευε, το είναι ωραία αυτή η συζήτηση. Ξεκίνησε για το πώ τον εκλέγει ο ελληνικό λαό, η Β. Αθήνας, με τι σοφέ επιλογέ τη. Και έφτασε στην ηλικία. Χρησιμοποίησε παραδείγματα και τι παραδείγματα. Του Μιτσοτάκη που έγινε στα 70-72 πρωθυπουργό. Και στο, του Ντόναλτ Τραμπ, αυτό και είναι παράδειγμα, που στην ηλικία που είναι έγινε πρόεδρο. Τη Αμερική. η όλη η συζήτηση θύμισε εκείνη την παλιά ταινία νομίζω κάτι κουρασμένα παλικάρια λεγότανε που ο Παπαγιανόπουλος με τον Κωνσταντάρα έχουν ένα άλμπουμ εκεί και κοιτάνε άλλου συνομήλικους τότε ή λίγο μεγαλύτερου, στους οποίους, στους οποίους αναφέρονται έχουν κάνει γάμους με μικρότερες γυναίκες και τους έχουν ως παράδειγμα κυρίως ο Κωνσταντάρας του τα θυμίζει ο Παπαγιανόπουλος για να νιώσουν και αυτοί Τσάρλιτ Σάπλιν. Ο πρώτο διδάξα. Ο, ο νιάρχο. Είδες πως τα κατάφερε με τη φορνίτσα. Σπαθεί το πατριώτα και μας έβγαλε σπροπρόσωπος. Αν μάλλον πέστε μας εκείνος ο τραγουδιστής με το μεγάλο στόμα, με τα μεγάλα αυτιά. Ο συνάντρωπος. Ο συνάντρωπος. Μπρα... Και τα βρέω όλα τα ξέρει. Mm -hmm. Αν εκείνος άλλος, ο πιο μεγάλος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάξη. Ο μεγάλος πολιτικός αυτός. Σε ηλικία 72 ετών έγινε πρωθυπουργός. Και σάρωσε. Ο σ' άρωσε. Ο βάμπλο παμπλου, ο παμπλου Με τον Γιολογέροτο <ΣΠΡΟ> <ΣΠΡΟ> Αμού <ΣΠΡΟ> ο Με το Πινέλο Ο Τράμπους σε ηλικία 70 ετών Έγινε προέδρος της Αμερικής 70 ετών Ο άλλος πες τον ο Μάηστρος μου, εκείνος με το Μουστακάκη έτσι Ο Ξαυγιακού Ο, ο Ξαυγιακού, <σταγράφου> κάτι κοίτα ρε, εντάξει έρετε 68 χρονών άνθρωπος και πατρέφτη και κοσάρα Και ισπανίδα Ο Λέο Ταύρος I, I hope we can it up <σταγράφι> Μέτρα πέρα από κάθε φαντασία, τέταρτο μνημόνιο mm. Η Τζάκρ, λοιπόν, που δεν έχει σχέση με όλους αυτούς, είναι νέα, είναι το νέο στην πολιτική, μιλάει για το τέταρτο μνημόνιο που έρχεται. Θέλω όμως να σας δώσω τα σενάρια που υπάρχουν με τους τραπέζι, γι' αυτό που σας είπα ότι είναι το ελεύθερο σενάριο για την Ευρώπη, για τη χώρα μας, είναι μέτρα πέρα από κάθε φαντασία, τέταρτο μνημόνιο. <Τι> Δεν ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να κάνουμε πράξη τη μεγάλη υπόσχεση μια στρατηγικής που έχει όνομα και το όνομα αυτό είναι Τέταρτο Μνημόνιο. Τέταρτο Μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο". αυτό είναι τέταρτο Σε Το είπε η Τζάκρη, το είπε ο Τσίπρας, Κάτι παραπάνω θα ξέρουν όλοι αυτοί. Το έχει πει και ο Σόιμπλε, οπότε τρία στα τρία περιμένετε το. Μήνυμα εδώ Ακροατή πολλές φορές με έχετε κνευρίσει, λέει με τη μονομανία της κριτικής σας Εμείς μονομανία στην κριτική μας αν είναι δυνατόν Τέλος πάντων το προσπερνώ με τη μονομανία της κριτικής σας Αλλά για τη σημερινή εισαγωγή χίλια μπράβο Αυτό το προσπερνώ Η υπογραφή στο πόρισμα αυτό που λέγαμε για τη διαπλοκή Λέει ο ακροατή, είναι πύρος χειρότερη από οποιαδήποτε υπογραφή μνημονίου Εντάξει Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να λειτουργήσει, συνεχίζει ο Κροατή, ω το καλύτερο πλυντήριο τη διαπλοκή και να την καταστήσει πρωταγωνιστή τη ζωή με το πόρισμα Παρθενογραφή. Μια χαρά τα λε, τώρα ειδικά στο τελευταίο, φίλε ο Ακροατή. Δεν ξέρω γιατί παλιά σε εκνευρίζαμε και τώρα συμφωνεί σε αυτό το κομβικό θέμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι κάνει μια πολύ ωραία αποτύπωση όλη αυτού, αυτή τη κομμωδία που έχει συμβεί και σε αυτόν τομέα στη διαπλοκή των 40-45 ετών. Και πώ του πηγαίνουν, φέρνανε στη Βουλή και πώ του χρησιμοποιούσαν. Όχι ότι δεν λέγανε και αυτοί διάφορα, δεν βγήκανε τέρατα από τα στόματα εκδοτών. Όμω δεν άλλαξε τίποτα, δεν έγινε τίποτα απολύτω, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να γίνει τίποτα απολύτω. Δεν υπάρχει δυτική χώρα όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση, τράπεζε, μέσα ενημέρωση. Ο ρόλο των μέσων ενημέρωση είναι να περνάνε αυτά που θέλουν οι τράπεζε και οι κυβερνήσει προ τον κόσμο, φοβίζοντά τι Ενημερώνοντα με παλαβό τρόπο, εν πάση περιπτώσει, κάνοντα αυτή τη δουλειά που κάνουν. Όλο αυτό το τρίγωνο λοιπόν είναι η δημοκρατία, η δυτικού τρόπου και τόπου δημοκρατία. Αυτή ακριβώ είναι η δημοκρατία, έτσι ορίζεται και υπάρχουν και κάτι κομπάρσει, εκατομμύρια συνήθω σε κάθε, κάθε χώρα που ελπίζουν, ζουν, φυτοζωούν, Κάποιοι ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να γίνεται αυτό ο κύκλο του τριγώνου που μόλι. Επεριέγραψε και εσύ με δικό τρόπο και εγώ με τον δικό μου τρόπο. Έχουμε ένα διάγημα όμω από τον Πρωθυπουργό. Ελληνίδε Έλληνε, τούτη την ώρα, ένα νέο έγιμα συντελείται ισβάρος του λαού και τη πατρίδα μα. Ένα έγιμα κοινωνικό, οικονομικό. Εθνικό. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με την Τρόικα να χαρίσει τι τράπεζε σε ξένα κερδοσκοπικά φαντ και εγχώριου ολιγάρχε, να διαλύσει πλήρω τις εργασιακέ σχέσει, να απελευθερώσει τι απολύσει και να παραδώσει δεμένου χειροπόδαρα εκατομμύρια εργαζόμενου σε μια σύγχρονη δουλεία με γενικό μισθό των βασικών των 500 ευρώ, να δώσει τη χαριστική βολή στο ήδη βαριά τραυματισμένο ασφαλιστικό σύστημα και να μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση σε φιλαδή. <muchiplier> Ελληνίδες, Έλληνες. Η κυβέρνηση κατάσταση μα έχει γαμίσει όλου. Και επειδή μα <σοκλίως> τι να μην βρει, <σοκλίως> τι να μα έχει πι... Ε, ναι το άλλο καλύτερο και κακός έχει μπει μπιπ μπιπ μπιπ ένα μπιπ Έχει μπει μπιπ στη λέξη τη δεύτερη γιατί στην πρώτη ναι κατανοητό υπάρχει και ένα εσουρού Η δεύτερη νομίζω άνετα μπορεί να εκφέρεται ε, ε, γίνεται σίγουρα οπότε δεν υπάρχει λόγος Είναι ένας άνθρωπος ε, πήγε ο δημοσιογράφος να πάρει τη γνωστή δήλωση για κάποιο θέμα Και άρχισε να τα λέει έτσι του λέει πες το αλλιώ και το είπε αλλιώ για να είναι καλύτερα και τελικά το είπε Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η ελληνική γλώσσα, ειδικά σε αυτά τα θέματα και αυτές τις έννοιες και αυτές τις καταστάσεις έχει πολλούς τρόπους να τις περιγράφει με μπιπ ή χωρίς μπιπ Γίνεται συνήθως χωρίς μπιπ, λέγεται με μπιπ Αυτή είναι μια μικρή διαφορά Μια που είμαστε στα λόγια και στα καλά και σε όλα αυτά Ένας πολύ ωραίος βουλευτή, ανεκτίμητη αξία πραγματικά Είναι ο βουλευτής Σάκης Παπαδόπουλος από τα Τρίκαλα και μπράβο στο λαό των Τρικάλων για την επιλογή του. Δεν ξέρω αν τον έχει επιλέξει, είναι κατευθείαν λίστα από τον Ζίπρα Όπως και να έχει είναι από τα Τρίκαλα, οπότε το μπράβο πηγαίνει έτσι και αλλιώ και σε αυτόν και σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη την Κεντρική Ελλάδα και γενικότερα. Βγήκε σε ραδιόφωνο, στον Αλφα νομίζω ναι. Και είπε ότι όλα αυτή η κυβέρνηση τα κάνει καλά. Για ποιο λόγο εσεί εμφανίζετε τόσο πίσω στι δημοσκοπήσει σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αφού ε, τα κάνετε όλα τόσο καλά και η ποιάς, Δημοκρατία σε, τα κάνει όλα αυτά. Τα κάνουμε πολύ καλά και πέρα από αυτό, οι δημοσκοπήσει ποτέ δεν τι έχω πάρει υπόψη μου. Εγώ <σομίως> επόμενοι, <σομίως> πιάνε, μισόννο, έσω, τα, α... τα κάνετε πολύ καλά, είπατε ή το λέτε ηρωνικά. Δεν σα άκουσα γιατί. Είπατε τα κάνετε πολύ καλά ή το λέτε κάνετε πλάκα τώρα, το λέτε Όχι, κάνουμε πολύ καλά τα κάνουμε. Τα κάνουμε πολύ καλά τα κάνουμε. Τα κάνουμε πολύ καλά και έχουμε βάλει το πόσο είναι το αλάκι σου εδώ. έχουμε βάλει το πόσο είναι το αλάκι σου εδώ. Τόσο καλά τα κάνουν που έχουν βάλει το αυλάκι στο νερό, όχι το νερό στο αυλάκι. Ο κύριο Σάκη Παπαδόπουλο, λοιπόν, βουλευτής Τρικάλων, Θεή, οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι από το τα Μεταγραφή, κατευθείαν. Δηλαδή πήγαινε βράδυ εκεί ο Τσίπρα, είδε μια παράσταση, ποιο ήταν ο Σεφερλίδη, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο, και αυτομάτω όλοι γύρω του εκεί μετεγράφησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο και επαξίω τον τίτλο από εκεί και πέρα. Ψηφίζουν όλα τα μνημόνια, δεν το συζητάμε. Κανονικά δεν έχουν καμία. Καμία βαθμίδα αντίσταση, ούτε καν στα λόγια. Παλιά κάποιοι φεύγανε, κάποιοι δίναν παρετήσει. Εδώ κανονικά τίποτα. Ξεσκαρδάρισε τον Ιούνιο, πότε ήταν του 15 και από εκεί και πέρα όσοι έχουν μείνει έτοιμοι, θαραλέει από καιρό να κάνουν τα πάντα και λένε και βλακίε από πάνω. Αυτό είναι βλακίε. Βλακίε τι λέω εγώ, ενώ είναι μια προσφορά στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού, όπω τώρα μόλι ακούσαμε εδώ τον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο, που είπε ότι τα κάνουν πολύ καλά. Ούτε καν να αφήσει ένα παράθυρο την. Ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο, αυτέ τι επίση βλακίε που λένε όλοι. Όχι, τα κάνουμε πολύ καλά. Τέλο, τελεία, παράγραφο, συνεχίζουμε. 2-11-28-200, που να συνεχίσουμε. Εκείνο αποστόλη σα περιμένει. Αν νιώθετε και εσεί ότι τα κάνουν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, όμω όχι απλά καλά, πάρτε να μοιραστείτε την χαρά σα. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και αυτό. SMS στέλνετε γράφοντα αδρία -like -no, το μήνυμά σα κι όλο αυτό στο 19650. Και μηνύματα δεχόμαστε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και μια αλήθεια νομίζω είναι η top top, ψηλά, πάνω, κορφή αλήθεια που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την αλήθεια πάμε στις διαφημίσεις Ελληνίδες και Έλληνες μην του πιστεύετε έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση διαλύουν την κοινωνία ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. ασκέληνες μην τους πιστεύετε. Ε kỳ φέρνη시 κατάσαση mm. μας έχει καυσί mm. γα... όλους. Και βγεί μάσα. Μας... Τι, μην... μην... τι, μην... μην... μην... μην... τι να μη βρει, τι να πάω; Μας έχει βγει ξί. Ακαλουμε πολύ γλανάι και έχουμε δοβάλει το το στον το Αβλάκη στον έρωα. Οι κυβερνόντες μας και πολλές φορές, αλλά ναι, αλλά αφού έτσι είναι, τι να πω. Οι Ελληνίδες και Έλληνες μην πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. Ποιος διαφωνεί με αυτό, να σηκώσει αμέσως το χέρι. Θα τον δούμε εμείς από εδώ που είμαστε. Επανόρθωση. Άλλος Παπαδόπουλος το είπε. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κι αυτός, δεν μπέφτουμε και πολύ έξω. Σε Είναι αυτό που είπε πριν ότι πάμε καλά. Είναι ο βουλευτή Νικόλαος Αβραάμ Παπαδόπουλο, βουλευτή Λαρίση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο Σάκη των Τρικάλων έχει πει κατά καιρού κάτι τέρατα. Έγινε εγώ Παπαδόπουλο και λέω θα είναι ο ίδιο. Οι φωνέ μοιάζουν άλλωστε. Όχι, είναι τη Λαρίση ο βουλευτή, ο οποίο είπε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, ότι πάμε σε όλα καλά. Και δεν είπε μόνο αυτά. Συμπλήρωσε ο κύριο Παπαδόπουλο τη Λαρίση ότι δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα. Κύριε Παπαδόπουλε, μπορείτε κάλιστα να μου πείτε ότι τρεπόμαστε για αυτά τα οποία λέγαμε είπαμε ψέματα στον κόσμο, τον παραμυθιάσαμε όχι, όχι. και τα Ποτέ παίρνω πίσω εάν τρέπεστε επειδή ότι λέγατε ότι, ότι διαθα... δέπεστε, δέπεστε, επειδή θα... Λέγατε, θα, θα διαγράψετε θα το χρέο, να μην το λέγατε θα το διαγράψω θα διαγραφεί χρέος δεν το έχετε καταλάβει αυτό θα διαγραφεί χρέος τίποτα από αυτά που είπαμε δεν το παίρνουμε πίσω τον αιώνα τον άπαντα και οι συμβάσει και τα πάντα, αυτό να το ξέρετε η Αριστερά δεν κάνει πίσω και κάν ποτέ ψέματα ούτε θα πει ψέματα την αλήθεια λέμε για αυτήν υπηρετούμε και δεν έχουμε πει ψέμα Να τα λοιπόν αυτός ο Παπαδόπουλος της Λαρίσης από ό,τι βλέπω εδώ στο βιογραφικό της Βουλής πρωτοβγήκε στις 20 Σεπτεμβρίου δηλαδή είναι από τους διορισμένους του ΣΥΡΙΖΑ Ε, από εδώ και πέρα φαντάζομαι ο λαός της Λάρισας της Θεσσαλίας, εγώ τα είπα πριν όλα έπεσα με την ευρία έννοια μέσα, να τον επιλέγει και ο ίδιος ω λαός, γιατί τέτοιοι βουλευτές πρέπει να έχουν αντίκρισμα και λαϊκή αναβάπτιση και επιλογή με πάση περιπτώσει Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από του βουλευτέ Διαμάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν πει ποτέ ψέματα. Πρώτον, το ξέρουμε όλοι, θα διαγραφεί και το χρέο κάποια στιγμή. Δεν βιαζόμαστε. Άλλωστε, δεν είχαν θέσει και ημερομηνία για τη διαγραφή του χρέου. Κάτι για μέρα μεσημέρι, είχαν πει. Αλλά στην Ελλάδα, μέρα μεσημέρι με ήλιο και ταούλια πάντα έχουμε. Και δεύτερον, αυτό που είπε ο κ. Παπαδόπουλο, είναι ότι τα έχουν κάνει όλα καλά. Να κρατήσουμε αυτά τα δύο θετικά. Σήμερα το Αντωνίου. Χρόνια πολλά στου Αντώνιδε. Αν ήμασταν εδώ, ΣΥΡΙΖΑ θα λέγαμε χρόνια πολλά στου Αντώνιου. Δεν ξέρει το Αντώνι Ρέμο, γιατί θυμόμαστε την προηγούμενη εβδομάδα τι ακριβώς συνέβη που συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό να ξέρετε, συνάντηση Ρέμου Μητσοτάκη στα γραφεία εκεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό να ξέρετε, πλήγωσε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ. Φίλε Σιριζέ, φίλοι Ριζέα, ο Ρέμο είναι ταξικό εχθρό. Επέλεξε πλευρά. Το είχαμε καταλάβει από το «έλα να με τελειώσει. Είναι φανερό, εννοούσε το ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε «Στο μου μη να καρφώσεις». Δεν είναι δικός μας. Δεν ακούμε τα τραγούδια του. Δεν πηγαίνουμε στα μαγαζιά που εμφανίζεται. Πετάμε τα συντή του. Εξαιρείτε το τραγούδι «Εμείς», εμείς. με τη συντρόφη Σαμαντώ. Μην τον ακούτε. Είναι επικίνδυνος. Μου λέω, κοίτα με, μου λες, δεν θέλω. Όχι ρέμος. Μόνο βενσερέμος. Λογικό λογικότατο για τέτοιο κόμμα. Όχι ρέμος. Μόνο βενσερέμος. Θέλω να σου πω γιατί τη λέξη τσίπα. Είναι σλαβική λέξη τσίπα και επειδή ζω στα Βαλκάνια. Σημαίνει πέτσα, είναι το τριγωνικό μαντήλι, το κεφαλομάντιλο που φορούσαν οι γυναίκε το τσεμπέρι. Αλλά μεταφορικά σημαίνει το φιλότιμο, η ντροπή. Αυτό ο άνθρωπο δεν έχει τσίπα. Μα κοροϊδεύει πρώτα και μετά κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Για ποιον λες? Για τον τσίπρα λέω. Έλα τώρα, υπερβολέ. Για τον τσίπρα λέω και θέλω να σου πω ότι Με τον Γκάπα, να ρωτιέμαι αν υπάρχει κανένα εισαγγελέα αυτή τη χώρα να τον συλλάβει. Γιατί? Σοβαρά μιλας γιατί? Γιατί πρόδωσε όλη τη χώρα αυτή? Έλα καλέ σιγά τώρα. Ε... Θα συλλάβει ο εισαγγελέα επιλογές του ελληνικού λαού. Πάς και εσύ καθολικά. καλά. Αν είναι... κατέβει είναι... ο Γιώργος ε... να δεις πώ τα πάρει. Εσύ Με τα μπούνια θα ψηφίσουμε το... όλοι. Επίση, ο τύπηρα είπε ότι η χώρα έχει προφυγριεύουν να καταχωριστεί στα καλά ελληνικά του παρακαλώ. Χωπουριεύοντα, είναι το σωστό, αλλά να, θα... να μαθαίνει ο κόσμο. Μην αφήνουμε έτσι ερωτηματικά, Κάνε τη διόθρα και να λέει και το σωστό. Λια. Γιατί είστε κλασική δασκάλα. Αυτέ οι μαλλιέ που γεμίζουν με κόκκινο με το χαρτί. Το αφήν και λέει, βρε το μόνο σου. Βρε το σωσάει στο διάλο μου και το στόχο αν το μάθω. Παιδί μου, εσεί δεν πιάνετε τα λάθη που κάνει ο Θοβοράκη και διάφορε άλλο και στην ολόκληρη εκπομπή. Άλλο εμεί. Γιατί δεν είμαστε δασκάλε. Με γίνεται. Προσπαθούμε. Δεν μα παίρνε ο Ασέπ. Ούτο ασσέρτε να μα Πια. Πώς περάσετε τη Θεσσαλονίκη επάνω, Πολύ καλά. Τι θες τώρα? Χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαίτερα. Την δασκαλίτσα την είδες? Τι έρχε, Τι είδε, Υλίπια. Την είδε, Δασκαλίτσα ήταν Μπράβο, Η πρέπει να είναι εργαλείο. Τα κάνει όλα μετά τις δύο, αυτό σου λέω μόνο. τα, λέ, τα ρούχα δεν κάνει Μ' αρέσει η δασκαλίτσα, έριξε καραμανίκη εσύ! Τώρα δεν θα ήθελα να μιλάμε έτσι, δεν είναι σωστό. Άσο που οι Θεσσαλονίκοι δεν είναι τέτοιε. Στην Αθήνα οι κόμενε είναι με το μουρκή στο αθήνα. πιάτο, Μετά στη Θεσσαλονίκη αθήνα. είναι με τα Στέφανα στην τσάντα. Το μανίκι αθήνα. δεν είναι αθήνα. απλή υπόθεση. Δεν μα α... ακούει κανένα, εσύ και εγώ τώρα. Ε, το, το. Δεν μπορώ το... να πω, δεν μπορώ το... να πω. Υπήρχε ο κίνδυνο που σου λέω, εκεί το μανίκι σημαίνει η βέρα. Κοίταξε, ρίξε κανένα παραπάνω τώρα που μπορεί, γιατί αργότερα θα σου μάθω το τραγ που λέω εγώ στη δική μου τη μη τώρα. Μπορεί και πολλοί είσασταν μια του αλλά όχι όπω παλιά. Γι' αυτό αξιοποίησε το εργαλείο τώρα πριν πάτε. Απ' το χόρη να πωλά στην Τόνια. Και Τόνια. Ξέρετε αυτή, Γιάν. Γκόμε ρε ρεπούσει, θα τα πω στη γυναίκα σου. Λέω εδώ την εβδομάδα στο ράδιο, Γιάν. Έχετε πάρει μυρωδιά ότι οι Άγγλοι ψηφίσανε κουτσούμπα. Εκτό ευρωπαϊκής Ένωση και εκτό Ευρώπη, φίλε. Το κουκουέ έχει μεγαλύτερη απίχυση στου Άγγλου από ότι στου Πάρτε το χαμπάρι. Επειδή ε, ο μεγάλος σαπών ήταν ο Άκης Τσοχαντζόπουλος Όταν θα πεις τίποτα σχετικό με τον Ριούνιον που κάνανε οι πασοκτρίδες οι παλιοί Βάλε και την, λίγο τη φωνή του Άκη να τον θυμηθούμε Σωστό. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι Ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε Και τι θέλουμε Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες Ελπίζω συμφωνείτε Βεβαίως, ου Επίστροφέ, κατάστρο! Έλα, γύρω στο σωτήρα τόπο του τόπου κλίμακα, σαν γιορτάκι. Τι ανήκμα είναι αυτό η Γρηγοράκο, χωρί ο, ο Γιάννη ο από Παντονίου πήγε στην δημοκρατία Τι γίνεται δηλαδή. Πήγε ο Γιάννη Δημοκρατία. Ο γιο του Γιάννη Παπαντονί πήγε στην δημοκρατία, Δεν ξέρω αν το άξω. Επειδή μιλήσει ότι σου λέξει, θα γίνει κυβέρνηση. Αυτή μπάσκεται όσο στον πατέρα μου τη φυλακή. Ναι, είναι και αυτό. Λε να ξαναγυρίσει και η Σίτα. Η Μαϊμόσιμη. Είμαι ακρόαση ο Συμτήσει. Εγώ πολύ το βλέπω. Ο Συμύνη δεν έχει φείλει ποτέ. Α, δεν ξέρω ίάς, τι κάντε. Εσύ από δικιά μας την καρδιά δεν έφυγε. Ε, είναι και αυτό. Και την άλλη δεν μπορώ να φανταστώ το Βενιζέλο του στο Σαγιαλοπολίου πρέπει να είναι με τον Παπάδερο. Αν συναντηθούν αυτοί οι δύο μαζί, θα το φάγει ορεκτικό ο Ευάγγελος. Ναι, δεν έχει ανάγκη. Το Γεωργάκη τον έχει εύκολα. Τα στιάκια δεν έχουν καλά. Επειδή η αριστερά αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν αστείευε σε ό,τι αφορά ζητήματα διαφάνεια και ελέγχου πολιτικού χρήματο, σήμερα σηκώνουμε τον γάντι. Βάλτε ζώνη ειδική για τη μέση. Μη σα πιάσει καμιά μέση και έχουμε άλλα. Έχετε τόσα βάρη για τη χώρα, τόσε διαπραγματεύσει, μια αξιολόγηση που δεν κλείνει με τίποτα, ούτε και η προηγούμενη έκκληση και που έκλεισε για καλό έκλεισε, όχι για κακό έκκληση. Οπότε προσέξτε λίγο την υγεία σα τουλάχιστον. Γιατί μένει ένα πολιτικό στην πολιτική. Η απάντηση είναι τα κεφτεδάκια. Λοιπόν, είσαι ίσω ο αρχαιότερο βουλευτή, 25 χρόνια στη Βουλή. Mm -hmm. Έχει σκεφτεί ποτέ να αποχωρήσει, να δώσει τη θέση σου κάποιο νεότερο, Στι προηγούμενε εκλογέ είχε γίνει ο χαμός. Είχα βγει σε μια εκπομπή και είχα πει: ρε παιδί μου, τι να κάνω. Εγώ θέλω να φύγω. Και για δεν φεύγει. Να σα πω γιατί. Γιατί η μάνα τη άσα μου έκανε μια συγκέντρωση σπίτι, τα κεφτεδάκια, το μεζεδάκι. Χξοδεύτηκε γυναίκα από το στέρημά τη. Κάνουν αγώνα και με ψηφίζουν. Δεν έχω να του προδώσω. Αν το θέτει έτσι το θέμα και μπαίνουν οι κεφτέδες ανάμεσα στο λαό και στο διακουμάτο Όχι, πραγματικά πρέπει να συνεχίσει Περισσότερα κεφτεδάκια, κεφτέδες, μπιφτέκια Υπάρχουν και τα πιο μοντέρνα τώρα σούση. για να κρατήσουμε το γιακουμάτο στην πολιτική Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα πολιτική χωρίς διακουμάτο Γιακουμάτος χωρίς κεφτέδες Όλα αυτά γίνονται μια ωραία ισοδυναμία Για πέντε σκηνές, όπως λέει ο φιλαμπουράρη, έγινε όλο αυτό το σόου με τη Μόρια, τα χιόνια και τους πρόσφυγες. Για πάμε στους πρόσφυγες, γιατί οι εικόνες που είδαμε έκαναν τον γύρο του κόσμου και ήταν πραγματικά αδεισφήμιση για τη χώρα. Θα μένουν στο χιόνι τους είδαμε. Κοιτάτε, και σε αυτό υπάρχει μια ευθύνη από τη μεριά το πώς παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, ενώ 50 60000 πρόσφυγε πρόσφυγες στη χώρα μας... Σε δύσκολες συνθήκε δεν είχαμε τα αντίστοιχα προβλήματα. Τα είχαμε σε δύο, 3, πέντε σκηνές, οι οποίες αναδείχθηκαν. Κακώ δεν τα λέει καλά. Βεβαίως υπάρχει ευθύνη και σε αυτό το θέμα ενημέρωσης. Αλλά να καταγγείλουμε και το χιόνι που έπεσε πάνω από αυτέ τι πέντε σκηνέ, δύο-τρει-πέντε, γιατί και το χιόνι πήγε, το είδατε. Ειδικά στη Μόρια έπεσε ένα μέτρο ύψο. Θα μπορούσε να πάει πιο εκεί που δεν είχαμε σκηνέ. Πρέπει κάποιο να τα πει όλα αυτά. Ευτυχώ βγαίνει ο Φλαμπουράρη και καιρό να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ και μίλησε για του πρόσφυγες, αλλά έκανε και το Σαρδάμ στην κομική λέξη. Θυμόσαστε και κάποιες επιτυχίες Οι οποίες ξεχνάμε Θυμόσαστε πάνω τα, τα σύνορα Που ήταν 12 15000 Και μέσα σε δύο μήνες Τακτοποιήθηκαν όλοι σε χώρους Οι οποίοι είναι αξιοπρεπείς Και γίνεται και δεν έχει σταματήσει η προσπάθεια Η προσπάθεια να αποκατασταθούν όλα τα, Όλα τα κέντρα κράτηση Τα κέντρα κράτηση Τα κέντρα φιλοξενία. Φιλοξενίαση είναι όχι κράτησης όπως ήταν η πρώτη σκέψη το αυθόρμητο που του ήρθε του κυρίου Αλέκου Φιλαμπουράρη για να ξέρουμε πώ ακριβώς όλοι θα τα α, ονοματίζουμε Φρέ, μου Τι θα γίνει με αυτό τα σωτόκαν, αλλά μα έχουν πεθάνει 7 χρόνια, τι θα γίνει η αξιολόγηση δεύτερη. Και αξιολόγηση δεύτερη Ευτυχώ εγώ έχουμε λίγο εσά. Γιλκρινά το λέω μα ξελαμπάρεται λιγάκι. Τα χώνει και στο φίλο μου το τσίπο, ο οποίο δεν έκλεψε μια στιγμή. Ε, ε, καλά, αυτό είναι καν... αλήθεια, δεν έκλεψε. Κάτι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν δε λέει κανεί ότι έκλεψε. Αν έκλεψε κάποιο από αυτού θα το μάθουμε τα από χρόνια. Δηλαδή το λέει δεν έκλεψε, δεν έχουμε πούμε κάτι, αλλά δεν έσου και κιόλα. Δηλαδή να τα πούμε κι αυτά. Γιατί ήταν ένα σώσει που να μην και δε ¡Gracias! <coughs> Το Πασόκ ε, κάνει καινούρια εκπομπή. Θα σα φάει λάδα χανοτά και κουδούνια πάνω. Λέει και θα την ονομάζουν γειτονία. Ταιριαστώ. Κυρίω στα <κυρίως> αφορά όλου που πήγαν και χειροκροτάγαν τον γιορτάκι που επέστρεψε. Και αυτού <κυρίως> του άλλου που πήγαν και συμμετείχαν στο κίνημα Διαμαντοπούλου ραγούζει, Φλορίδη και υπόλοιποσικό. Αυτή σαν επιτυχημένοι μαζευτήκαν μαζί να κάνουμε κάτι. Ήταν να μαζεύουμε τρει επιτυχημένοι Το να ήταν μια καλή παράσταση, δεν την πάμε και φέτο. <κυρίως> <Α>, δεν έκοψε <κυρίως> συζητήρια γάπου. Αλλά μα δεν κόβει σε τρέχη το τραβάσα θέατρο. Το έρθει ο γέννη, δεν είναι Τυχία. Συμπάθεια είναι. Έχουν μαζευτεί σου λέω τα Πακιστάνια, όλα θα ψηφίσουν Πασόκ. Α μα πάνε λάχανο τα Πακιστάνια, το έχει πάρει καμπάρι. καλά τα λέγανε οι άλλοι με του ξένου. Ήρθαν οι ξένοι εσύ, και μα πήραν το Πασόκ μα, κατάλαβε. Ε... Γεια σα, απλώ σα πήρα τηλέφωνο γιατί, από ό,τι τη... μου είπαν, κέρδισα ένα τηλέφωνο από την εκπομπή του Χατζη Νικολάου το πρωί. κλήρωση που είχε γίνει. Εγώ είμαι το δώρο σα. Είμαι το τηλέφωνο που κερδίσατε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, δεν ήταν αυτό. Ήταν η χαρά που θα μιλήσετε μαζί μου. Ένα τηλεφώνημα με μένα. Ε, εντάξει, χαρά μου. Τότε... Τι νομίζατε δύναμη, Όχι, θα πούμε μέσα για εσά. Έλα, ρε, είσαι. Ναι, ναι, τσακάλισε. Ε, είσαι πολύ σωστό, Τι ρε ζηλιάμαστε, ρε. τι ρε ζηλιάζατε; Τι ρε ζηλιά; Έτσι η Ακαδημία Αθηνών έμαθε έμαθεsion έβγαλε πρόεδρο. Τον πρωθυπουργό, τον Πρόεδο, τον Παπαδήμο, ναι. Πούσο, αρε η πνευματική ταγή του τόπου μα, ρε γαμώ το. κοίταξε να δεις, πνευματικότητα, ε; Δεν έχει πνευματικότητα ο Παπαδήμος. ξέρει με την πνευματικότητα <laughs> σε έβαλε μέσα σε όλα αυτά; Καις με την πνευματικότητα συνδικολογείσες με ότι ξένο υπήρχε; Με πνευματικότητα, γιατί κανει τα κανει έτσι; Λε, Εγώ λέω γαυτούς με τον ψηφίσανε. Τον Ακαδημίας κι ψηφίζετε με ταξίδι του Άστρο, Μεγάλη Κουβέντα βρέξει? Θα βρέξει ουσιαλισμό εγώ πιστεύω. Τώρα που γύρισε και ο Γιωργάκης. Είτε βρέξει είτε χιονίσει, πασοκάρα θα γάμψει. Γύρισε όντως ο Γιωργάκης. Γύρισε. γύρισε. Γύρισε. Σου λέω γύρισε. Ο Βαγγέλος, γιατί τσinnάει τώρα ο Αγγέλη. Ο άνθρωπο βγήκε πριν από 6-7 χρόνια και είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Ναι, μια κουβέντα υπάρχει. Δεν μπορεί να πω μια μαλακή, δηλαδή πώ θα γίνει, α πούμε. Γι' αυτό λε τσinnάει ο Βενιζέλο, τον εζηλεύει. Σου λέει και ο Βενιζέλο κι άλλο ψετσίποτο πόσοι. Ο άνθρωπο είπε δηλαδή μια φορά λεφτά υπάρχουν. Ο άλλο που λέει ότι έχει λέ, 600 δι. Ε, δεν, δεν πήγατε μαζί του. Ο ένα είπε να φέρει το λεφτά υπάρχουν, τον ψηφίσατε όλοι. Αυτό που τα λέει συγκεκριμένα δεν πήγατε. Αποστόλη, δεν μου λέει, παρακαλώ. Ε, Έπα. Αυτό το ο ο Παπανδρέου, γιατί και έξω. Δεν είναι έξω, πια είναι μέσα, στο πασα. Καλάστε, η εισαγγελέα, δεν πιάζει να τον βάλει μέσα. Άμα ξεκίναγε η εισαγγελέα έπρεπε να πάει προχθέ που ήταν και κόβανε πίτα, να μην ξέρει να πρωτομαζέψει. Ναι. Συγκέντρωση ήταν αυτό ε, δεν ήταν πίτα. έπρεπε να πάει εκεί και στις με το και το Φλωρίδι. Άλλοι από εκεί. Ο δεν πήγε ακόμα, ε. Ο σημίτης, όχι, όχι, όχι, για την ώρα μόνο Ε, ο Βενιζέλο δεν α, πήγε, ο Βενιζέλο δεν ξεκουνάει. Αυτοί θα μα σώσουν τώρα? Ξανά. Από εκεί που μα έβαλαν θα μα βγάλουν τώρα δηλαδή. Γι' αυτό επιστρέφουνε. Έχουν το αίσθημα τη ευθύνη. Ξέρουν και τον τρόπο αυτή, ε! Κοίταξε να δει. Όσο αντέχεται, ο τρόπο είναι γνωστό. Κόλο-κόλο θα πάει. Τι λέω για και τι θα Ρερα, ξέρω, Δεν πειράζει, να... τώρα στα γεράματα τη πειράζει Μήπω πρέπει να βγούμε στο βουνό πάλι. Για ρίγανη, να βρει την ακατούρητη? Μόνο γι' αυτό. Αλλιώ τι να κάνει άλλο. Ε, ρε, εγώ ένα γκρά έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Μ μπορεί να βγει στο βουνό με Τι είναι το Πόπλο α, α. που πολεμούσαμε τους Τούρκους Α δεν ξέρω εμείς τους Τούρκους δεν πολεμήσαμε Εμείς τους μεγαλύτερους πολέμους τους κάναμε στο Twitter Γεια Και το δεύτερο πράγμα Για το οποίο ξέρετε έχω πραγματικά ενθουσιαστεί Είναι το τι βγαίνει από αυτή την περιβόητη εξεταστική επιτροπή Από την εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων Και των μέσων μας και της Ξέρετε έχει γίνει ο τόπος του μαρτυρίου σας Γιατί πηγαίνει ένα ένας εκεί, οι ογκόληθοι και αρχίζουν να μιλάνε. Και ποιοι σκελετοί δεν έχουν αποκαλυφθεί, και ποιε δουλάπε δεν έχουν ανοίξει. <ΣΣ> Θέλω να σταχυολογήσω ορισμένα πράγματα που υπόθηκαν εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν που από... ο κύριο Ψυχάρη ομολόγησε ενώπιον τη Επιτροπή ότι έχει πάρει δάνειο 15 εκατομμυρίων ευρώ με εγγυήσει αέρα. <ΣΣ> αέρα κυρίε και κύριοι. Σε αυτή την Επιτροπή ήταν ο κύριο Μπόμπολα παραδέχτηκε ότι οι τράπεζες έδιναν δάνεια σε καναλάρκες χωρί καλύψει και ότι το μεγάλο κανάλι, το Μέγκα, κλείνει όχι γιατί η κυβέρνηση κάνει διαγωνισμό αλλά γιατί οι μέτοχοι δεν θέλησαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ήταν σε αυτή την επιτροπή που ο κ. Βαρδινογιάννης ομολόγησε ότι η συνήθις πρακτική για τη δανειοδότηση καναλιών με προσωπικές εγγύησεις είναι μια γκρίζα πρακτική. Ήταν στην ίδια επιτροπή όπου ο Αλαφούζος παραδέχτηκε ότι οι τράπεζες δάνειζαν πέραν πάσης λογικής του τηλεοπτικούς σταθμού. Όλους πέραν του δικού του, του, δικού του σταθμού, δεύτερος. Και από ό,τι ξέρω έχει και συνέχεια η επιτροπή. Θα παρελάσουν κι άλλοι. Και αυτό ακριβώς έγινε. Ήταν μια παρέλαση όλο αυτό που συνέβη εκεί. Μια διαπλοκή πράιντ. Μπήκαν λερωμένοι και βγήκαν πεντακάθαροι. Με αυτά τα πολύ ωραία σα αφήνουμε. Έχουμε λαό. Αμέσω μετά μαγκαζίνο και το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένια στι 10 παρα 10 μόνο για σήμερα. Γεια σα. Αποστολή. Oh. Ένα πολιτικό σχόλιο θα κάνω. Πε μου τώρα, εσύ που ξέρει τα πολλά και να σου κατεβάζει. Όλοι αυτοί δεν βοηθάνε τον Τζίπρα. Κάτι Γεωργάκιδε, κάτι τέτοια. Πεταλωτίδε. Τι είδαμε πια. Τι είδανε τα μάτια μα. Ο πεταλωτή που πήγε πάλι. Δεν ήταν εκεί πέρα με την το... κόφη. Στο κίνημα με τον το Γιώργο. Α, τρόμαξε παιδί μου, μα μετακινήθηκε. Όχι, εκεί με τον Γιώργο σταθερό. Ναι, σταθερό, αλλά όλοι που γυρίσανε στο έστω. Είδε στέλια που σας έρχονται σιγά σιγά, Να, <Κι> τη συνεργασία έτυνα, αλλά μην ανησυχεί. Πριν από τις εκλογές είχαν ετοιμάσει το Σταύρο ναι. για να ρίξουν για να κόψουν από τον Τζίπρα έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, ο, Σταύρος, ο αντί για Σταύρος και και, και αφέντη του βγήκε απλά Που θα κάνω για τη συμπαράταξη δημοκρατική. Ο Τσίπρας είναι ο πρώτο που θα πάει. Θα πει άντε, επέστρεψα κι εγώ. Δεν, δεν το ε. ξέρω, αλλά αυτό ήταν το σπίτι μου θα πει. Ρα, Έκανα ε. κάτι κλίτικά ξυαφόμενα που έτρεμε μικρό, Μετά στη διάσπαση λέω, α το αριστερό, <Συσχε> τόσπα από τότε, εδώ άνοικα πάντα. <Συσχε> δεν το ξέρω. Τέλο να Αν, καλά αγάπη μου ναι, μωρό, σε με την νέα χρονιά, δεν ξέρω γιατί. Κάπος, δεν ξέρω, αυτό σε Υπάρχει στη ζωή σου, συνηθείς, αυτό που πάμε με εσάς Συνέχεια για το γάπ ακούω που λε. Το γάπ όμως που στον ελληνικό λαό δεν το λες Ποιο ποιο Το γκάπ, Άλλο είναι ο γκάπ, άλλο είναι το γκάπ Το γκάπ είναι εκεί που δεν το περιμένεις, γκάπ από πίσω Ακριβώς, όχι μόνο από πίσω 12 εκατομμύρια λαό τον έχει κάνει αθανάσιους διάκους Α, Είτε... α έχει τα λιχερά του, έχει και τα ευχάριστα λαός Ευχαριστώ γυμναστηριακό, να διαβάσει το νόμο 4093 του 2012 του Χατσιδάκη, να ρωτήσει το λογιστή του ότι φέτος τα φορολογηδεί με 22% και όχι 29% που του βάζω ο Αντώνης, ότι εγώ προσωπικά πλήρωσα λιγότερο αεφιά, δεν ξέρω αυτός αν μένει σε καμιά βίλα. Α, yeah, δεν, δεν είναι... αργεί η ώρα που θα γεννήσει ο Συριζέος πάλι. Μπράβο, και αν δεν έχει 5 ταξί, ταξί, να μας πει τον άλλο μήνα πόσο λιγότερο ο Άι να πληρώσει. Καλησπέρα ομορφέ Θυμάσαι εκείνο το διάλογο που είχε ο Τσίπρος με κάποιον ε, που του έλεγε ότι Δεν θυμάμαι δεν... Αλέξης τι θυμάμαι Τι Θυμάμαι ένα σπίτι τι. που γιάτρεβε τη θλίψη Θυμάμαι ένα σπίτι που γιάτρεβε τη θλίψη Στην χειωμένη τη σιωπή Να δεν θυμάμαι Δεν θυμάμαι Αν πέρασε ποτέ μου από κει Και ξέρετε τι άλλο θυμάμαι? Τι άλλο. Θυμάμαι ένα φω που ερχόταν μαζί σου, Κη μέρα ξημένων αλλιώ. Θυμάμαι ένα φω που ερχόταν μαζί σου, Κη μέρα αλλιώ. Δεν είναι φω, δεν είναι φω τη μέρα. Φερότα σου είναι λουλούδι που τη νύχτα με ξυπνά. Είναι τραγούδι που τη νύχτα φτερουγίζει Κι όλο γυρίζει Και για σένα μου μιλά Και ξέρεις τι άλλο θυμάμαι Τι άλλο. Δεν θυμάμαι <Κι> αν στο είχα πει μα απατούσα Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει Μας αγαπούσα Πίσω απ' το φεγγάρι Είχα κρυφτεί Και σε κοιτούσες Αγαπούσα, λέει, αλλά το πατούσε ευθύνω στο στόμα. Ο... Τέλο πάντων, για πε. Έλεγε λοιπόν αυτό ο τύπο φιλικά διακείμενο προ τον Τζίπρα ότι κάτι να κάνει με του πληστηριασμού κατοικιών. Και τι, ε... δεν έκανε κάτι με του πληστηριασμού κατοικιών. Τι, δεν Τις... έκανε. Έκανε κάτι με του πληστηριασμού κατοικιών. Έκανε τον πληστηριασμό. Και ότι είναι μέλο αυτού του συντονισμού. Και ο Τζίπρα απάντησε, το ξέρω. Ναι, το έκανε. Τι έγινε. Εξηγήσει εντό 48 ωρών. Κλήθηκαν να δώσουν στα δικαστήρια τη Θεσσαλονίκη δύο μέλη του συντονισμού που σταματούν κάθε Τετάρτη του πληστηριασμού. Εστοί χωρί εξηγήσει θα πάει.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 και Έλληνε, μην του πιστεύετε. Η κυβέρνηση κατάσταση μα έχει πει όλου. Και επειδή μα έχουν τι να με βρει, μην... τι να πω, μα έχει πει. Τα κάνουμε πολύ καλά και έχουμε βάλει το πτώση να το αυλάκι στον νερό. Οι κυβερνώντες μας γάξανε και πολλές φορές, αλλά ναι, αλλά αφού έτσι είναι, τι να πω.